όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτε. Για την ελληνίδα ποιήτρια Ήρηνα, ως πριν από 50 χρόνια η αγνιά μας ήταν μεγάλη. Καλά καλά, ούτε σε ποιον αιώνα έζησε, ξέραμε, ούτε πια η πατρίδα της. Από τι παλιέ πηγέ, άλλε την ήθελαν από την Τίνο, άλλε από την Τύλο, τον Ισάκι ανάμεσα στη Ρόδο και την Ίσυρο, άλλε από τη Λέσβο, σύγχρονη μάλιστα και φιλενάδα τη Απφώ. Με την τελευταία μαρτυρία, ανεβαίνουμε στι αρχέ του 6ου προ αιώνα. Σιγά σιγά η φιλολογική έρευνα βεβαιώθηκε πω η ποιήτρια είχε γεννηθεί και ζήσει στην Τύλο. Αν την έκαναν την Νιακή, ο λόγο είναι πω Τήλο και Τίνο εύκολα μπερδεύονται. Και η Τίνο είναι πιο γνωστή στον κόσμο. Βεβαιώθηκε ακόμη πω ανήκει στα μέσα του 4ου Προχρηστού αιώνα. Αν αργότερα την έβαλαν να ζει στα χρόνια τη απ' φω και την έκαναν μη τη λινιά, αυτό έγινε για να φέρουν κοντά κοντά τι δύο Ελληνίδε πίτριες. Παρόλη αυτή την πρόοδο, το πρόσωπο τη Ήρρινα εξακολούθησε να κρατιέται στο σκοτάδι. Από το έργο τη είχαν διασωθεί τρία ολιγόστυχα επιγράμματα. Και από την Ιλακάτη, το μοναδικό μεγάλο τη ποίημα, δύο μοναχά εξάμετρη. Ποια ήταν η υπόθεση της συλλακά ούτε να το φανταστούμε, τολμούσαμε. Και όμως, το ποίημα αυτό, που δεν ξεπερνούσε τους 300 στίχους, οι υστερότεροι γραμματικοί και ποιητές το θεωρούσαν άξιο να σταθεί δίπλα στην Ηλιάδα και την Οδύσσια. Ένα επίγραμμα που θα προλόγιζε μια έκδοση της συλλακά λέει «Είναι η κερίθρα αυτή της ήρηνας, μικρή το άλλο, Μα οι μουσε μέλη θέλησαν να ξεχυλήσει ω πάνω. Αυτή η κοπέλα η 19χρονη, κι α έχει γράψει στίχους τριακόσιου, με τον όμηρο να παραβγουν, αξίζουν. Και αν από το φόβο τη μητέρα τη τον αργαλιό στεκόταν, για και στη ρόκα, δούλευε κρυφά στι μουσε πάντα. Και άλλοι επιγραμματοποί δεν κουράζονται να τη δοξάζουν. Ο Ασκληπιάδης από τη Σάμω, τον 3ο αιώνα, λέει, μιλάει, υποτίθεται η πίτρια. Η στίχη αυτή, η γλυκή, της ήρηνας, πολύ δεν είναι αλήθεια. Μια και ήμουν δεκαένια χρονοκοπέλα τότε μόνο. Μα πόσους ξεπερνούν στη δύναμη. Κι αν δεν με άρπαζε ο χάρος γρήγορα τόσο, θα φτανε τη δόξα μου κανένας. Κι ο αντίπατο από τη Σιδώνα, τον δεύτερο προχριστου αιώνα, γράφει. Τα λόγια λιγοστά της ήρηνας και τα τραγούδια λίγα. Κι όμως τα λίγα λόγια της τα αγάπησαν μουσε. Γι' αυτό και το όνομά τη έμεινε και κάτω από τις φτερούγες στις σκοτεινέ δεν κρύφτηκε ποτέ της μαύρης νύχτας. Μονάχα ξένε εμείς, οι αρύφνητες με το σωρό χιλιάδες νεαροί ποιητές, πώς σβήνουμε στις λησμονιάς το κύμα. Μπορεί κανείς να φανταστεί τη συγκίνηση του φιλολογικού κόσμου λοιπόν, όταν στα 1929 δύο Ιταλοί παπειρολόγοι δημοσίεψαν τα λείψανα από 50 κάπου της συλλακά τη. Του είχαν διαβάσει πάνω σε ένα πάπυρο του πρώτου π.Χ. αιώνα που είχε βρεθεί στην οξυριχο τη Αιγύπτου. Έτυχε εκείνο τον καιρό να σπουδάζω στο Βερολίνο, όταν έφτασε η πρώτη είδηση για το νέο έβριμα. Και έζησα και εγώ τη χαρά πω τα ακούγαμε ύστερα από τη σαπφό άλλη μια γυναικεία φωνή που σε παλιά χρόνια είχε τραγουδήσει στα ασπροθαλασσίτικα νησιά. Γρήγορα ακολούθησε η βαθιά απογοήτευση. Αυτό που μα είχε χαρίσει η Αιγυπτιακή γη δεν ήταν στίχη. Ήταν σπαράγματα στίχων. Η αρχή και το τέλο, από μια σειρά εξαμέτρου, από μια-δυο συλλαβέ και λέξει, ούτε ένα ακέραιο εξάμετρο. Και όμω, παρόλε τι δυσκολίε, οι φιλόλογοι έσκυψαν πάνω στι κουρελιασμένε φράσει του Παπύρου με επιμονή και αγάπη, και σιγά-σιγά κατάφεραν να τις συνδυάσουν και να βρουν εδώ και κοινόημα. Έτσι, ύστερα από αρκετών χρόνων ερευνητικό μόχθο, μπορούμε σήμερα να πούμε πω το σκοτάδι που σκέπαζε την Πίτρια. Έχει κάπω σκορπίσει, πω κάτι μα έχει αποκαλυφθεί από τα μυστικά μια αληθινά μεγάλη ποιήτρια. Και πρώτα πρώτα, τώρα μάθαμε ποιο ήταν το θέμα τη συλλακά τη. Όπω τα δύο από τα τρία επιγράμματα που μα παραδόθηκαν για δικά τη, έτσι και στο μεγάλο τη ποιήμα, η Ήρινα έκλεγε το χαμό τη φιλενάδα τη, τη Βαυκίδα, που είχε πεθάνει τη μοιραία σύμπτωση στα 19 τη και αυτή χρόνια νιόπαντρη. Το όνομά της έρχεται και ξανάρχεται στους στίχους της συλλακά τη, ολοτρυφερότητα και σπαράγμο. Βαυκή τάλενα. Βαυκή φύλλα. Βαυκή. Βαυκή τάλενα. Άμυρη βαυκίδα. Βαυκίδα αγαπημένη. Βαυκίδα. Άμυρη βαυκίδα. Ο θρήνος, γεμάτος από τις θύμισες μιας παιδιάς της ζωής, Γεμάτος από τα παιχνίδια τους, τα κυνηγητά τους, τις φωνές τους, τις κούκλες τους, ακόμα από τις μανάδες τους που δεν άφηναν τις δυο να χαρούν σαν παιδιά της ώρας της, μόνο τις κυνηγούσε να στροφθούν στη δουλειά κι αυτές. Κι άμα ήταν άταχτες ή ανυπάκουες, άλλοι μόνο άταχτε η ανυπάκουε αλλοι μονο τους ερχοταν ο μπαμπουλας η μορμο και τη έβαζε σε θεογνωσία. Με στο βαθύ το κύμα, απ' τα σπρατά με ξέφρενα πως πήδηξες ποδάρια. «Καλή μου, σ' έπιασε», σου φώναξε, «κ' εσύ, χελώνα, εγίνεις». Και πήρες την αυλή μας και έτρεχε με πίδους μια άκρη άλλη. Γι' αυτό βαφκίδα, κλαίω, τρισάμυρη και βαριά να στενάζω. Αυτόν και τώρα στη θλιμμένη μου καρδιά κρατώ τα πάντα ζεστά. Μα όσα χαρήκαμε χρόνια παλιά είναι στάχτη. Στην κάμαρά μας, πως κρατούσαμε τις κούκλες μας ανέχνιες. Παιδιά, και νιώθαμε σαν νιώπαντρες. Και με τον όρθρο, νά την ιμάνα, Το μαλλί που μοίραζε στις ρογιαστές δουλεύτρες και το παστό το κρέα σου φώναξε να πάρεις να μοιράσεις. Θυμάσαι πόσο φοβηθήκαμε μικρές, με τον μπαμπούλα που περπατούσε με τα τέσσερα και είχε και αυτιά στην κεφαλή και πω παράλαζε κάθε φορά την όψη. Οι πρώτε λέξει από το απόσπασμά μα και οι τελικέ λέξει από του προηγούμενου εξάμετρου, χελίναν, δύο φορέ, βαθύ κύμα, δεν υπάρχει αμφιβολία πω αναφέρονται σε ένα κοριτσίστικο παιχνίδι, γνωστό από τον λεξικογράφο Πολυδεύκη και τον Ευστάθιο. Κορίτσια πιασμένα χέρι-χέρι ένα -χέρι γύρο, χώρευαν τραγουδώντα και άνοιγαν κουβέντα με τη χελώνα, την κοπέλα δηλαδή που καθόταν στο κέντρο του κύκλου. Χελι-χελώνα, με στη μέση εκεί τι κάνει. Κλώθο μαλλιά. Λίγο νήμα από τη μήλη του. Για πες μας για τα γκόνη σου, πώς χάθηκε. Από άσπρα πήδηξε άλογα στη θάλασσα. Με το πήδηξε η χέλη χελώνα χινόταν να πιάσει κάποια από τις άλλε κοπέλε που σκόρπιζαν ολόγυρα. Αν τα κατάφερνε, η πιασμένη έπαιρνε τη θέση της. Αλλιώ το παιχνίδι συνεχιζόταν με την ίδια χελώνα. Η βαφκίδα, ωστόσο, τον καιρό που ακόμα ζούσε, έφτασε να απαρνηθεί τα περασμένα τη. Είχε στο μεταξύ και με την αφοσίωση που ένιωθε τώρα για τον άντρα τη και με τι υποχρεώσει που την έζοναν μέσα στο δικό τη πιασπητικό, ήταν φυσικό οι παλιέ τίμησε να μπουν στο περιθώριο. Μα όσε κρεβάτι αντρό ανέβηκε, κλεισμονηθήκαν όλα όσα από τη μάνα σου απονείρευτη πεδούλα είχε ακούσει, βαφκίδα αγάπη μου. Τις τίμησέ σου πήρε η Αφροδίτη. Δεν θα κάναμε νομίζω λάθο αν λέγαμε πω τα λόγια αυτά συνεχή και ένα κρυφό παράπονο τη ποιήτρια για την παλιά φιλενάδα. Γιατί και ο δικό του οδεσμός δεσμό δεν μπορεί να μην είχε χαλαρωθεί κάτω από τι καινούργιε συνθήκε. Και η απάρνηση τη παιδιάτικη ζωή από τη βαφκίδα θα πρέπει να είχε πικράνει πάνω απ' όλου την ίρη που απομείνει τώρα μονάχη με τι παλιέ τη θύμησε. Και ό,τι δεν θα είχε ίσω το κουράγιο να πει στην αγαπημένη τη Φιλενάδα όσο ακόμα ζούσε, θα αντιστοπεί τώρα στο θρύνο τη, με πόση διακριτικότητα όμω. Γι' αυτό και κλαίω πικρά. Στο ξόδι σου δεν μπορώ να έρθω ωστόσο. Δεν είναι ελεύθερα τα πόδια μου να φύγω από το σπίτι. Κι ούτε τα μάτια μου το λείψανο να δουν ταιριάζει. Κι ούτε να αφήσω τα μαλλιά μου ξέπλακα, το μυρολόι να στήσω, γιατί η ντροπή με δέρνει και κοκκινίζω. Εδώ σκαλώνουμε. ω τώρα παρακολουθήσαμε μερικά απότομα περάσματα από το ένα θέμα στο άλλο. Το εξηγήσαμε μου εύκολα, από τα πηδήματα που κάνουν οι πονεμένοι διαλογισμοί της ήρυνες... καθώς ανασκαλέβει τα περασμένα. Ακόμα, μας ξεφεύγει το συναισθηματικό βάρος... από ορισμένες λεπτομέρειες της ζωής των κοριτσιών. Όπως η εντολή που δέχεται η βαυκίδα από τη μητέρα της... να γνιαστεί και να μοιράσει το παστό κρέας. Κρέας προκαλευμένα αμφαλή παστών. Ούτε εδώ όμω αντιδρούμε δυσάρεστα. Γιατί καταλαβαίνουμε πω όσα μυστικά ξέρουν οι δύο και μπορούν και με έναν υπενιγμό να τα ξαναζήσουν, δεν μπορεί, δεν έχει το δικαίωμα να τα ξεσκαλίσει ένα παρήσακτο. Η ρητή όμω δήλωση τη ποιητρία, πω δεν ταιριάζει ή δεν θέλει, πρέπει, θέλω, να αντικρίσει το λήψανο τη βαφκίδα, ούτε να τη συνευγάλει ω τον τάφο, μόνο είναι αναγκασμένη να μείνει κλεισμένη στο σπίτι τη, μα γεμίζει απορίε, που αυτή τη φορά αξιώνουν κάποιαν απάντηση. Από ποιου λόγου η Ήρηνα βρίσκεται εμποδισμένη να μυρολογήσει τη νεκρή και να τη δείξει έτσι για στερνή φορά την αγάπη που τη είχε. Για να λυθεί η απορία αυτή, είναι ανάγκη, είπαν, να δεχτούμε πω η Πίτρια ήταν η αίρια σε κάποια λατρεία που τη απαγόρευε να αντικρίσει νεκρό και να πάρει μέρο στην κηδεία. Μια τέτοια λύση όμω δύσκολα μπορεί να στηριχθεί στα στοιχεία που μα παρέχει το ίδιο το τραγούδι, ακόμα και αν παραβλέψουμε τη μοναδικότητα μια τέτοια απαγόρευση στην αρχαία Ελλάδα. Την Ήρηνα τη βασανίζει η ντροπή και την κάνει να κοκκινίζει. Φινίκεως εδώς, δρίπτυμα αμφύχη. Όταν όμως είναι θρησκευτικοί οι λόγοι που επιβάλλουν σε έναν άνθρωπο να παραλύψει ένα φιλικό, κοινωνικό κλπ χρέο, η ντροπή δεν νομίζουμε πως έχει τη θέση της. Έπειτα, όταν ύστερα από έξι στίχους, η πίτρια ξαναγυρίζει στην ντροπή που νιώθει, «Τάφτε δός είναι φανερό πως το μεταξύ έχει δώσει την εξήγησή της. Οι αρχικές όμως λέξεις των κολοβών στίχων 36-41, που είναι «Πιο πριν πάντοτε, δέκατος ένατος, την ήρινα οι φίλες της, βλέποντας την Ιλακάτη, ξέρε ότι, αμφέλικες γελ, κυρίως ιδετι αποκλείουν, πιστεύω τη γνώμη, πως έχουμε να κάνουμε με θρησκευτικό ταμπού. Ένας λόγος παραπάνω να λυπούμαστε, που δεν μπορούμε να προβάλλουμε καμιά, κάπως πιο πιθανή λύση. Την Ιλακάτη... Τη βλέπουμε να αναφέρεται σε ένα στίχο. Ότι ο λόγος ήταν για τη ρόκα τη μητέρα, που βασάνιζε την Ήρινα από παιδί ακόμη, αναγκάζοντας την Αχνέθη, πρέπει να το θεωρούμε βέβαιο. Η μαρτυρία του άγνωστου επιγραμματοποιού που είδαμε στην αρχή είναι απαρεξήγητη. Από το φόβο της μητέρα της καθόταν με τη ρόκα ή στεκόταν μπροστά στον αργαλιό. Πόση σημασία όμω μπορεί να πάρει η ρόκα αυτή, ώστε να δώσει τον τίτλο στο έργο. Και τώρα να ρωτήσουμε, τα λείψανα της σύλλακά τη μας επιτρέπουν μήπω να κρίνουμε αν η εκτίμηση της μεταγενέστερης αρχαιότητας που έφτανε να παραβάλει τους 300 στίχους της 19 χρόνια κόρη με τα ομυρικά έπη είναι δικαιολογημένη. Ας μην ξεχνούμε πως η ήρηνα έζησε στα πρόθυρα της ελληνιστικής εποχής που αναζητούσε πιο προσωπικά αισθήματα, πιο συναισθηματικού και παθητικούς τόνους. Μήπω λοιπόν είναι τα γούστα της εποχής που δίνουν τέτοια τιμή στην Λακάτη, χωρίς να το αξίζει. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.